είναι πολύ της θύλψεως γενιά παραφροσύνη, εγώ θα έλεγα και αν νομίζω ότι ζεσταίνουν τις μηχανές τους για εκλογές, θα καώ στο ζέσταμα. Σε τρία χρόνια θα γίνουν οι εκλογές. Αυτή είναι η δική μου απάντηση. Σε τρία, λέτε; ε. Σε τρία χρόνια θα γίνουν οι εκλογές. Οπότε ας μην κάνουν στο ζέσταμα, ας περιμένουν λιγάκι. Και ο ελληνικός λαός δεν έχει μνήμη χρυσό Ξέρει πολύ καλά ποια ήταν η πολιτική η κοινωνικής πρόνοιας της Νέας Δημοκρατίας. Καμία. Τι συγκονονών Οι ποιες... σας βέβαια είναι λέει, η κοινωνική αλληλεγγύη και η κοινωνική συνοχή είναι θεμελιώδεις αρχές της Νέας Δημοκρατίας. <laughs> Αυτό μόνο ω ανέκδοτο μπορεί να ακούγεται Μόνο ω ανέκδοτο μπορεί να ακούγεται Ξέρουμε πάρα πολύ καλά Ότι τα πάντα τα δίνανε σε ιδιώτες Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα Του νοσοκομείου του Αντορίνης Που ήταν έτοιμο Και δεν το ανοίγανε μόνο και μόνο Γιατί θέλανε να το δώσουν σε ιδιώτες Είναι χαρακτηριστικά τα παραδείγματα των, των δομών όπου υπήρχαν πραγματικές λειτουργικές ανάγκες και αυτοί κάνανε φιέστε γιατί τα βάψανε. Όταν καταραίουνε, όταν κάτι καταραίει δεν το βάφεις. Το φτιάχνεις και το βάσεις. Αυτό είναι που λέμε. Προτεραιότητα. Ήδη από όσο ξέρω ε, από τους ε, 21 του προσωπικού νοσηλευτικού διοικητικού ε, γύρω στις 14 με 15 ήδη έχουν ορκιστεί. Ε, Απομένουν να ορκιστούν και οι υπόλοιποι, mm -hmm. οι 21, 21 συνολικά άτομα ως προσωπικό του νοσοκομείου. Ε, στις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η προκήρυξη για άλλα 31 άτομα, τα οποία εκ των οποίων 26 θα είναι νοσηλευτικό προσωπικό, ε, δύο αν δεν κάνω λάθο παρά ιατρικό και υπόλοιποι διοικητικοί καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια σημαντική ενίσχυση και μάλιστα σύμφωνα με τις πληροφορίε που έχω από το Υπουργείο ε, αυτές οι θέσεις ιδίως του νοσηλευτικού και του παραϊατρικού προσωπικού θα καλυφθούν από τις ήδη υπάρχουσες προκήρυξεις από τους επιλαχόντε δηλαδή των προηγούμενων διαγωνισμών οπότε όπως καταλαβαίνετε η διαδικασία θα είναι πολύ πιο γρήγορη. Και Είσαι. επίσης έχουμε ε, ανακοινώσει 14 θέσεις μόνιμων γιατρών η διαδικασία ολοκληρώνεται για την πρόσληψη αυτών των θέσεων, ενώ πριν από λίγες μέρες ολοκληρώθηκε και η πρόσληψη τεσσάρων επικουρικών γιατρών. Αυτό δημιουργεί mm. συνθήκε ενίσχυσης του νοσοκομείου. Φυσικά, Καρλής καταλαβαίνει ότι η τεράστια υποστελέχωση που υπέστη το νοσοκομείο τα τελευταία κυρίω πέντε χρόνια, αλλά και παλιότερα, θα θυμάστε ότι τα προβλήματα του νοσοκομείου δεν έρχονται τα τελευταία πέντε χρόνια, είναι διαχρονικά θα έλεγα. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε μπροστά και μπροστά έχουμε ένα νοσοκομείο το οποίο οφείλει να αναβαθμιστεί ένα νοσοκομείο το οποίο παρέχει πολύ καλές υπηρεσίες. Να μην ξεχνάμε ότι, για παράδειγμα, το αιμοδυναμικό ε, εξυπηρετεί, θα έλεγα, και νησιά τη περιφέρεια και όχι μόνο το Δεκανήσου. Mm -hmm. ε, έχουμε ένα μαγνητικό τομογράφο ο οποίο ένα αξιονικό τομογράφο, ο οποίος θεωρείται από τους καλύτερους τεχνολογικά. Έχουμε δηλαδή ένα νοσοκομείο το οποίο μπορεί να σταθεί στα πόδια του...